Στήχη 29-34 Η θεραπεία δύο τυφλών 29 Και ενώ αυτοί έβγαιναν από την ιεριχώ, Τον οικολούθησαν πλήθος λαού πολύ 30 Και η δου, Δύο τυφλή που εκάθιν το πλησίον του δρόμου Όταν ήκουσαν ότι ο Ιησούς περνά Εφώναξαν και είπαν Ελέησέ μας κύριε Ένδοξε απόγονε του Δαβίδ Που διασέ ελάλησαν οι προφήτες 31 Το πλήθος δε του λαού Δια να μην ενοχληθεί με τα σφωνάστων ο Ιησού, του επέπληξε για να σιωπήσουν. Αυτοί όμω πιο πολλοί εφώναζαν και έλεγαν: Ελάει σέ μα, κύριε απόγονε του Δαβίδ. 32. Και αφού εστάθει ο Ιησού, του εκάλεσε και του είπε: Τι θέλετε να σα κάνω. 33. Λέγονε σε αυτόν: Κύριε, θέλουμε να ανοιχθούν τα μάτια μα. 34. Ο Δαϊσού του ευσπλαχνίστηκε και του σύγκισε τα μάτια. Και αμέσω τα μάτια τον απέκτησαν και πάλι το φω των, και από ευγνωμοσύνη τον οικολούθησαν και οι δύο.